baby Επίσης, παντός προσώπου, ανευτηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ήτι τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόχορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάτρισης ή συγκένρωσης με κλειστό χώρο ή εν υπέθρο. Πάσα τη θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εξ της πόλεως βάσης οχημάτων και πεζών. Οι εξελφόντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Σοικίαστον. Υπόψιν ότι μετά την δύση του Ηλίου, βάσκη του εις στα Σοδούς τα πυροβολείται αν προειδοποιεί. cha 那 Πέρα φίλε και φίλοι του Πλατεία Εντεο, εδώ Πολυτεχνείων, ακούτε μία ακόμα εστία ανομία στο σημερινό comeback το που γίνεται μετά από μια δύσκολη οσύντα την οποία περάσαμε, θα ξεκινήσουμε με ένα μουσικό αφιέρωμα στον ηγέτη τη Κουβανική Επανάσταση, ο οποίο μα άφησε χθε πλήρη ημερών και αγώνων. Ενώ στο δεύτερο μέρο εκπομπή μα θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Αντρέα Ζαφέρη από την αντιφασιστική καμπάνια Αλληλεγγύη για την Ουκρανία και τον Ντομπά, ο οποίο θα μα ενημερώσει για την επιχείρηση εξεπλήματος των Ουκρανών Ναζί από την Ουκρανική Πρεσβεία και την Μικιό Μεϊντάν of Foreign Affairs με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος ΣΟΡΟΣ η οποία έλευε χώρα στο Δημαρχείο Χολαργού Θα ξεκινήσουμε με το μουσικό αφιέρωμα στην Κούβα και στον μεγάλο Φέγελ ο οποίος μας άφησε λάμπα μέσα ο εθνικός σύμεινος της Κούβας Είναι ο εθνικός ύμνος της Κούβας, η πρώτη του εκτέλεση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης των Παγιάμων, το 1868. Ο Πέντεο Φιγκερέντο, που πήρε μέρος στη μάχη, έγραψε τους τοίχους και τη μουσική του ύμνο. Ο Φιγκερέντο αιχμαλωτίστηκε και εκτελέστηκε από τους Ισπανούς δύο χρόνια αργότερα. Λίγο πριν εκτελεστεί, απήγγειλε την εξής φράση από τον ύμνο: Φάνετος για την πατρίδα είναι ζωή. Υιοθετήθηκε επίσημα το 1902 ενώ διατηρήθηκε και μετά την Επανάσταση του 1959. Σε μετάφραση τι έχει λένε: Σπεύσατε στη μάχη άντρες του παγιά μου, γιατί η πατρίδα σα γνωδεύει με περουφάνια. Μη φοβάστε να είναι δοξοθάνατο, γιατί να πεθαίνει για την πατρίδα σημαίνει να ζει. Το να ζει δεμένος με σημαίνει να ζει ντροπιασμένο και τιμωμένο. Ακούστε τι άλπηκε που καλούν, στάρματα γενναίοι άντρε εμπρό. Το τον ήμουν αυτόν τον παλιά μου, μπορούμε να πούμε ότι έκανε πράξη κυριολεκτικά ο Φεντελ με την επανάσταση του. Μια επανάσταση η οποία έδωσε στην Κούβα την ανεξαρτησία της από την ξένη υπεραλιστική κρίση, τον είπα, πέταξε τον δικτάτορα Μπατίστα και το καθεστώς του, το τσάκισε, και μαζί πέταξε και την επιρροή των Αμερικάνων πάνω από τον νησί. Ε, από τον Άιζε Χάουερ, τον Κέννεντι, τον Τζόνσον, τον Νίξον, τον Φόρτ, τον Καρτέρ, τον Ρίγκαν, τον Bush, τον Κλίντον, τον Bush Junior και τον Obama. Όλοι οι πρόεδροι τον είπαν εξαιρέτως, είπαν ότι ο Κάστρο πρέπει να φύγει. Ο Κάστρο όμως δεν τους έκανε τη χάρη, έφυγε όταν ήθελε εκείνος στα 90 χρόνια πλήρης ημερών και πλήρης έργων και αγώνων. Llegó el comandante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 monorma yeni Και go pidel y se acabou la diversion llego el comandante y mandó a parar y se acabou la diversion llego el comandante y έξω οι από την Κούβα. Ζήτω ελεύθερος κουβανικός λαός. Και τελικά νίκησες. Η άλλη Αμερική νίκησε. Άσε τα έντομα τώρα και τα Μερμήγκια να φωνάζουν mm. και να προσπαθούν να λερώσουν κάτι για το οποίο η ιστορία έχει μιλήσει ήδη. Άκου τη λένε για σένα η συντροφή σου. ο ε, Σοδωράκης. Αθήνα 26 δεκάτου 2016. «Αγαπημένα Φιντέλ, μας άφησες και αυτή είναι η πρώτη φορά που διαφωνώ μαζί σου». Ο Γκένγκο Μαραντώνα, ο αγαπημένος σου φίλος, γράφει «Πάθαινε ο φίλος μου, ο έμπιστός μου που με συμβούλευε. Εκείνος που τηλεφωνούσε ένα πάσα στιγμή για να συζητήσουμε για την πολιτική, το και το baseball. Ποτέ δεν έκανε λάθος. Για μένα ο Φιντέλ ήταν και θα είναι αιώνιος. Ο μοναδικός, ο μεγαλύτερος». Η καρδιά μου πονάει γιατί ο κόσμος χάνει τον σοφρό το δεν μπορεί ο καθένας να θάψει μια δικτατορία και να αμφισβητήσει αντιμετωπίζοντας την αμερικάνικη αυτοκρατορία. Δεν μπορεί ο καθένας να εξαλείψει τον αλφαβητισμό σε ένα χρόνο, δεν μπορεί ο καθένας να χαμηλώσει την παιχνική θυμησιμότητα από 42% σε 4% δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάσει περισσότερους από 130.000 γιατρούς, εξασφαλίζοντας ένα γιατρό για κάθε 130 άτομα με το ψηλότερο ποσοστό των γιατρών ανακάτοικους στον κόσμο. Δεν μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ιατρική σχολή του κόσμου, με 1.500 ξένους γιατρούς ανά έτος και 25.000 απόφοιτους ιατρικών σχολών από 84 χώρες. Δεν μπορεί ο καθένας να στέλνει περισσότερους από 30.000 γιατρούς να εργάζονται σε περισσότερες από 68 χώρες σε όλο τον κόσμο, σε περίπου 600.000 αποστολές. Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς παιδικό υποσυτισμό. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να δημιουργήσει τη μόνη χώρα της Λατινικής Αμερικής χωρίς το πρόβλημα των ναρκωτικών. Δεν μπορεί ο καθένας να πετύχει 100% σχολική εκπαίδευση. Δεν μπορεί ο καθένας να ταξιδέψει στη χώρα του χωρίς να δει ένα παιδί να κοιμάται στο δρόμο. Δεν μπορεί ο καθένας να καταφέρει να παρουσιάσει τη μόνη χώρα στον κόσμο που συναντά την οικολογική βιωσιμότητα. Δεν μπορεί ο καθένα να πετυχαίνει για το λαό του 79 χρόνια προσδόκιμο ζωής. Δεν μπορεί ο καθένα να δημιουργήσει εμβόλια κατά του καρκίνου. Δεν μπορεί ο καθένα να καταφέρει να έχει τη μόνη χώρα που εξαλείφθηκε η μετάδοση από μητέρα στο παιδί του Ήλιου-Αιτζαϊβή. Δεν μπορεί ο καθένα να καταφέρει τα περισσότερα Ολυμπιακά Μετάλλια στη Λατινική Αμερική. Δεν μπορεί ο καθένα να δεχτεί πάνω από 600 απόπειρε κατά τη ζωή του και 11 πρόεδροι των ΗΠΑ Αμερικής, να προσπαθούν τον να το ανατρέψουν. Δεν μπορεί ο καθένας να επιβιώνει μετά από 50 χρόνια αποκλεισμού και οικονομικού πολέμου. Δεν μπορεί ο καθένας να φαίνεται 90 χρόνια με πολύ εξέχουσα θέση στην παγκόσμια ιστορία. Αγαπήθηκε από εκατομμύρια, παρεξηγήθηκε από άλλους λίγους. Αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς σίγουρα είναι να τον αγνοήσει. Η Κούβα, που δεν γίναμε ποτέ Κούβα, παρά τις απειλές των διαφορών γεωργιάδων και τσιμορευδών ότι η χώρα μας θα γίνει Κούβα, με την έλευση της πρώτης φοράς τέτοιου τύπου αριστεράς Μάλλον για Μεξικόπα η χώρα μας Η Κούβα έχει ανεργία 2,4% Ανάπτυξη 4,3% Ενώ το χρέος της επί του ΑΕΠ είναι μόνο στο 17,1% ε, Από την επανάσταση και μετά η Κούβα κατάφερε Να διπλασιάσει τον πληθυσμό της το προσδόκιμο ζωής έχει ανέλθει σε 78 χρόνια, ενώ η παιδική θνησιμότητα έχει κατρακυλήσει στο 4,3 της χιλίης (κάτω και από τα όρια της ΕΕ). Το 11% των αναγκών σε φάρμακα και εμβόλια οι κουβανοί το παράγουν ήδη, ασθένειες και οι ασθένειες που στοιχιώνουν ακόμη τον Τρίτο Κόσμο έχουν εξαφανιστεί. Το αγαθό της υγείας, με υπερσύγχρονες υποδομές και διαγωνιστικά μηχανήματα, προσφέρεται εντελώς δωρεάν στους κουβανούς πολίτες. Η κούβα είναι στις πρώτες θέσεις στον κόσμο στην αντιμετώπιση του καρκίνου, της καρδιολογίας, των μεταμορφωσχεύσεων οργάνων και της νεφρολογίας. Η παιδεία είναι έτσι οργανωμένη σε όλες τις βαθμίδες, όπου ο γονιός δεν σπαταλάει ούτε ένα σέντ για τη μόρφωση των παιδιών του. Η κατώτερη και η μέση βαθμίδα είναι λοήμερης στην κούβα. Στο σχολείο τα παιδιά θα πάρουν το πρωί γάλα από το γάλα που πρέπει, το δεκατιανό τους και το σημερινό Στο λοήμερο σχολείο θα ασχοληθούν με τον αθλητισμό, τη μουσική, το χ η μεταφορά τους γίνεται δωρεάν με τα, σχολικά, με τα σχολικά λεωφορεία. Η Κούβα είναι η χώρα της λατινικής Αμερικής και της Καρυβικής με τον ψηλότερο δείκτη ανάπτυξης της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση της UNESCO, εκπαίδευση για όλους, ο δείκτης της Κούβας ήταν 0,983 ανώτερος ακόμα και από τον αντίστοριο του ΟΠΑ. Η έκθεση της UNESCO αναγνώρισε το 2011 ότι η κούβα κατέχει το πιο υψηλό μορφωτικό επίπεδο της Καραϊβικής και την στην 14η χώρα ανά τον κόσμο. Μια χώρα την οποία τσακίσανε, προσπαθήσαν να τσακίσουν χρησιμοποιώντας την τεχνική του οικονομικού πολέμου και του εμπάργου καθώς δεν μπορούσαν να φανταστούν «το τη δίπλα ακριβώς στην μεγάλη αυτοκρατορία», δίπλα ακριβώς στους συμπεριληστές της ΗΠΑ, εκεί δίπλα ένα μικρό νησάκι, θα ύψωνε το κεφάλι του ο λαός του, οι ηγέτες του, ο Φιντέλ Κάστρο, ο Ραούλ Κάστρο, ο Τσεκεβάρα Όλοι οι αντάρτιες Κούβας, μαζί με το λαό ενωμένοι Και θα λέγανε στην Αμερική ότι τελείωσε η κυριαρχία της σε αυτό το νησί Ο Φιντέλ παρέδωσε πεθαίνοντας στο λαό του μια Κούβα ανεξάρτητη Από την ακρίδα τον είπα Με 0-100 αλφαβητισμό και να μην ξεχνάμε πως πρόκειται για τη Λατινική Αμερική με ό,τι συνεπάγεται αυτό. 100% πρόσβαση σε δημόσια υγεία και παιδεία. Από τις πρώτες σε επιστημονικό δυναμικό. Με χρέος σχεδόν ανύπαρκτο. Όσοι μιλάνε για παράδεισους, να τους αφήσουν τους θεολόγους. Ένας ηγέτης κρίνεται σε σχέση με αυτό που παρέλαβε και τελικά αυτό που παρέδωσε. Και δεν νομίζω ότι η καπιταλιστική Ελλάδα έστω, ακόμα και πριν την κρίση έστω τα παραπάνω νούμερα. Μπροστά μου δύο υλικά. Το ένα προσφέρεται για γέλιο ή και θυμό, το άλλο προσφέρεται για συγκίνηση. Το ένα είναι η φυλάδα του Θέμονα Σασιάδη, η οποία γράφει για το θάνατο του Φεντελκάστρο κάπως έτσι. Έφυγε ο Φεντελκάστρο, επαναστάτης που μεταλλάχθηκε σε αυταρχικό ηχέντε. Όντως για γέλια, για κλάματα για θυμό. Η φυλάδα του Θέμονα Σασιάδη θυμίζει ακριβώς και τον κουνούπη που πάει να πιει το αίμα του νεκρού. Μόνο που ο είναι ένας θέλος νοευρικόλακες που προσταθούν να το ποιού το αίμα δεν είναι παρά έντομα οι αναστασιάδες, οι τζίμεροι και όλο αυτό το σκυλολόγιο το οποίο μάλλον χαίρεται σήμερα που ο Κάστρο έφυγε όμως ο Κάστρο έφυγε όταν ήθελε εκείνος όχι όταν οι, τα αφεντικά τους θέλα να το βγάλουν εκείνη από τη μέση το άλλο που έχω μπροστά μου είναι η επιστολή το αποχετήσει γράμμα του Τσεκεβάρα στο Φεντελ Κάστρο. Επειδή διάφορα έρπετά του διαδικτύου ε, είτε από τρολίστικη διάθεση είτε και από αφέλεια, θυμήθηκαν να κάνουν επίθεση στο Φεντελ Κάστρο για προδοσία από μέρους του σε βάρος της επανάστασης και του Τσεκεβάρα. Ήταν τέτοια η προδοσία του Φεντελ Κάστρο στο Τσεκεβάρα που Γεβάρα γράφει το εξής αποχαιρτιστήριο γράμμα, το τελευταίο του γράμμα στον Κάστρο λίγο πριν πεθάνει. Φιντελ, αυτή τη στιγμή θυμάμαι πολλά πράγματα. Όταν σε γνώρισα στο σπίτι της Μαρίας Αντωνίας, όταν μου πρότεινε να σε ακολουθήσω την ένταση της προετοιμασίας, μια μέρα ήρθαν και μας ρώτησαν ποιος θα έπρεπε να ειδοποιηθεί σε περίπτωση θανάτου μας. Τότε συνειδητοποίησαμε όλοι την πιθανότητα αυτή. Αργότερα μάθαμε όταν ήταν αλήθεια. Σε μια επανάσταση, νικά κανείς πεθαίνει, αν είναι πραγματική. Πολλοί συντροφοί έπεσαν στην πορεία μπρος Σήμερα τα πάντα έχουν ένα λιγότερο δραματικό τόνο επειδή είμαστε πιο όρμοι, αλλά το γεγονός επαναλαμβάνεται. Αισθάνομαι ότι έχω κάνει το καθήκον μου προς την και επανάσταση, το έδαφος της και αποχαιρετώ εσένα, τους συντρόφους μου και το λαό σου, που είναι τώρα και δικός μου. Παραιτήθηκα επίσημα από τις θέσεις μου στην ηγεσία του κόμματος, το πόστο μου σαν υπουργός, το βαθμό μου σαν διοικητής και την υπηκότητά μου. Δεν έχω πια κανένα δεσμό με την κούβα. Οι μόνοι δεσμοί που έχω είναι άλλοι σφύσεως, αυτοί που δεν σπάνε όπως οι δύο ορισμοί σε πόστα. Ανασκοπώντας τη ζωή μου, πιστεύω ότι δούλευα με αρκετή τιμιότητα και αφοσίωσε για να βρεώσω την επαναστατική κατάκτηση. Το μόνο μου σοβαρό λάθος είναι ότι δεν σου έδειξε αρκετή εμπιστοσύνη από τις πρώτες εκείνες στιγμές της χέρα μαέστρα και ότι δεν κατάλαβα αρκετά γρήγορα τις ηγετικές και επαναστατικές σου ικανότητες. Έζησε υπέροχε στιγμέ δίπλα σου και αισθάνομαι την τιμή να ανήκω στους ανθρώπους σου στι λαμπρές, μαλλιπημένες μέρες τη κρίση της, της Καραϊβικής. Λίγη πολιτική τις μέρες αυτέ ήταν τόσο λαμπρή εσύ. Είναι επίση περήφανος που σε ακολούθησα χωρί δισταγμό, που ταυτίστηκα με τον τρόπο που σκέφτεσαι και προετοιμάσαι τους κινδύνους. Άλλα έφεραν του κόσμου χρειάζονται τις ταπεινές μου προσπάθειες συμπαράσταση. Μπορώ να το κάνω αυτό. Που εσύ δεν μπορεί να κάνει λόγω τη ευθύνη σου στην αρχηγία τη κούβα, και έφτασε ο καιρό να αποχωριστούμε. Πρέπει να ξέρει ότι αυτό το κάναμε ανάμεκτα συναισθήματα. Αφήνω εδώ την πιο αγνή μου ελπίδα, σαν κτίστη και σαν αγαπημένο σε αυτόν που λατρεύω. Και αφήνω του ανθρώπου που με δέχτηκαν σαν γιο. Αυτό πληγώνει ένα μέρο τη ψυχή μου. Μεταφέρω στα πεδία των μάχων την πίστη που... ότι με δίδαξε το επαναστατικό πνεύμα του λαού μου. Το αίσθημα τη εκπλήρωση ενός από τα πιο ιερά καθήκοντα. Να πολεμάσω που και να είσαι τον υπεραλισμό. Αυτό είναι μια πηγή δύναμης και ακόμα για τρέβει τις βαθύτερες πληγές. Δηλώνω για μια ακόμη φορά ότι απαλλάσσω την κούβα από κάθε ευθύνη εκτός από αυτήν που προέρχεται από το παράδειγμά της. Άλλο ο θάνατος με βρήκατε από, τους άλλους, από άλλους ουρανούς, η τελευταία μου σκέψη θα είναι για αυτόν τον λαό και ειδικά για σένα. Είμαι ευγνώμων ή τη διδασκαλία και το παράδειγμά σου, στο οποίο. Θα προσπαθήσω να σταθώ πιστό μέχρι τι τελικέ συνέπειε των πράξεών μου. Πάντα ταυτιζόμουν με την εξωτερική πολιτική τη επανάστασή μα, όπω και συνεχίζω. Όπου και αν βρίσκομαι, θα αισθάνομαι την ευθύνη του να είσαι κουβανό επαναστάτη και σαν τέτοιο συμπεριφέρομαι. Δεν λυπάμαι που δεν άφησα τίποτα υλικό στη γυναίκα και στα παιδιά μου. Είμαι ευτυχισμένο που έγινε έτσι. Δεν ζητώ τίποτα για αυτού γιατί το κράτο θα φροντίσει έχουν αρκετά για να ζήσουν και να μορφωθούν. Θα είχα πολλά να πω σε εσένα και το λαό μα, αλλά αισθάνομαι ότι είναι άχρηστα. Οι λέξει δεν μπορούν να εκφράσουν αυτό που θα ήθελα, και δεν υπάρχει λόγο να ξοδεύω σελίδε. Πάντα μπροστά για την νίκη. Πατρίδα η θάνατο. Σαγκαλιάζω μόνο τον επαναστατικό μου ζήλο. Αυτή είναι η τελευταία επιστολή του Τσεκεβάρα στον Φιντελ Κάστρο που πέθανε χθε. Αυτά προς τα για αυτούς που μιλάνε για δίθεν ρήξη. Τον 2 και για δίθεν προδοσία τη επανάσταση από τον Κάστρο. Έχει πει ο Φιντελ. Βέβαια αναφέραμε πριν από λίγο το πρώτο θέμα και τους τζίμερους και τις, σχηδέ, και τις σχηδές επιθέσεις τους, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο, μου φαίνεται ότι αυτή η επίθεση φιλίας του βουλικού δουλικ, πολιτικού προσωπικού της εντός εισαγωγικών αριστεράς, της αποστασίας και της υποταγής στον Φιντελ Κάστρο είναι πιο εμπετική από τις ακροδεξιές επιθέσεις των κίτριων φυλάδων όπως το πρώτο θέμα, τις κάτω-κάτω της ξέρουμε. Ο λόγος είναι τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα σήκω στο tweet «Αντίο κομμαντάντε, ως είναι τελική την παντοδινή νίκη των λαών». Μόνο που Φεντέλ Κάστρο απαντάει στον Αλέξη Τσίπρα, έστω και νεκρός. Ανεξαρτησία σημαίνει να έχεις στόμα σου, το κεφάλι σου μέσα στο στόμα του λύκου και να του λες αντεγάμι σου. Emoción y ruido. Alguien dijo conmovido y feliz. Gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite. Gracias, Fidel. Y el pueblo después de un año repite. Gracias, Fidel. Pusieron un cartel. Con la frase mencionada, repitiendo alborozada y feliz. Gracias, Fidel. Que el pueblo después de un año repite, gracias Fidel. El pueblo después de un año repite, gracias Fidel. Y empezamos a tener Leyes revolucionarias, la ley de reforma agraria, la ley del alquiler. Y el pueblo después de un año repite, gracias Miguel. Y el pueblo después de un año repite, gracias Miguel. Una ley tras otra ley. Leyes para los de abajo Para el hombre sin trabajo Muerto de hambre en el batey Y el pueblo después de un año Repite gracias Fidel Y el pueblo después de un año Repite gracias Fidel Como el pueblo sincero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 το σαβινό, ενώ τα διάφορα τζιμιροηδία και ξέραμε, και τις επιθέσεις φιλίας του Αλέξη Τζίπρα, έχουμε και ένα είδος. Πολύχρωμης Αριστεράς και Ρόζ Αναρχίας Η οποία έχει σκυλιάσει και αυτή Μαζί με τους τσίμερους Η οποία φτάνει μάλιστα στην αναλυσή της να καταλήξει στο καταπληκτικό Τι Κάστρο, Τι Παπαδόπουλος Σκεφτόμαστε ότι είναι φορές που η νοφιλελέκη ακροδεξί οχριούν μπροστά σε αυτή τη Ρόζ Αναρχία και την Πολύχρωμη Αριστερά Είναι όμως γεγονός οι αρχική Αναρχικοί Συνελευσαίοι, πολύχρωμεοι αριστερή εντός εισαγωγικών κι αυτό, συνεδρίασαν και το επαναστατικό κονκλάβιο αποφάσισε ότι ο Μέγας Κάστρο δεν ήταν καλός επαναστάτης. Τώρα οι εν λόγω επαναστάτες θα ενημερώσουν τον πεδολό της Κούβας που δεν τα ξέρει καλά γιατί σήμερα λυπάται και χθες για τον θάνατο του ηγέτη του. Όσον αφορά τις φωτογραφίες από το Μαϊάμε με τους κουβανούς αυτοεξόριστους οι οποίοι πανηγυρίζουν τον θάνατο του Φι είναι γεγονός πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά αντεπαναστάτες Σήμερα βγήκε η αδερφή του και μίλησε Η αδερφή του Φιντελ Κάστρο δυστυχώς είναι μια θελιβέρη περίπτωση Είναι μια γυναίκα που είχε συνεργαστεί με τη CIA Κατά δική της ομολογία για να ανατρέψει τον αδερφό της Και βρίσκεται εξόριση στο Μαϊάμι Και δηλώνει πως δεν θα πάει στην κηδεία του Κάστρο Και μάλλον είναι καλύτερα Έτσι Ομιλείς um, er zwei, was machen er? wir? με vor Stur u vor ein Jetzt, τ' ερχόμαστε, λίγο πιο. Γομμε, And on morgen morgue, I grew oh my chance, it was too hard, but we will be able to get to the door, we will be able to get to the door, we will be able to get to the I made the order, me,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 Κρούμες κρέ пал Pre студ提s此, Κρούμες κρέbia hesitate, Б Could Και όπως καταλάβετε από το Σιλμπιρέλα που μόλις ακούσατε του Γκόραν Μπρέκοβιτς Το μουσικό αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικές Επανάστασης, Φίταλ Κάστρο Τελείωσε Πάντα θα έχουμε να λέμε πράγματα για τον Κάστρο Προφανώς ένα μισάωρο μουσικό αφιέρωμα με κάποια πράγματα από τα επιτεύγματα της επανάστασης του στην Κούβα δεν αρκεί Πάτε σε τις περιπτώσεις τα λέμε λίγο γρήγορα συμπυκνωμένα, ούτως ώστε ίσα, ίσα να δώσουμε ένα χτύπημα να σπάσουμε το μαύρο τζάμι της προπαγάνδας. Αυτό το οποίο θέλει τον Φουίντελ Κάστρο έναν δικτάτορα, έτσι τον παρουσιάζουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, πήραν ανθρωπάκια σε όλη την Ευρώπη, από τον Ολάντ μέχρι τον Τραμπ μέχρι τον Ομπάμα, τον Μικυλιάκο Μητσοτάκι εδώ πέρα, το ζούμερο, να πούνε έναν κακό λόγο για τον Κάστρο που μόλις έφυγε από ζωή. Οι καημένοι δεν σκέφτονται ότι τον Κάστρο τον θυμάται όλη ανθρωπότητα για πολλά χρόνια ακόμα και σίγουρα η κούβα θα τον θυμάται για αιώνες. Τα ανθρωπάκια αυτά τα οποία βγαίνουν από τις τρύπες τους για να πούνε τον κακό λόγο και για να πούνε ότι ο Κάστρο είναι ένας ακόμα φασίστας πιθανότητα δεν θα θυμάται κανένας. Όπως κανένας δεν θυμάται και όλους αυτούς οι επαναστάτες της φακής οι οποίοι κάνουν επαναστατική κριτική σε έναν Φιντελ Κάστρο επειδή νομίζουν το ότι το να σε μια πορεία ή να ρίξουν μια πέτρα από το Επαναστατική Πράξη ε, και προφανώς δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι αυτό το οποίο έκανε ο άνθρωπος αυτός στην κούβα ήταν όντως μια Επαναστατική Πράξη. Την επόμενη φορά που αυτή η αναρχία εντός θα αναρωτηθεί λοιπόν γιατί ο Κάστρο διώκει τέτοιους αναρχικούς, καλά θα κάνει να κοιτάξει τα μούτρα της στον καθρέφτη για να καταλάβει. Ε, Ξέρω ότις ζήτησε και λίγο ανώτερη να λέει στον άλλον τα ποσοστά της τον αλφαβητισμό, που είχε εξαλειφθεί, της δημόσιας υγείας, παιδείας και όλα να σου λέει για τις διώξεις των αναρχικών. Μάλλον μιλάμε και για τους αναρχικούς, τους ίδιους τους ενδοηγικούς αναρχικούς, όπως είδαμε και στο Μάιονταμ της Ουκρανίας, και τελικά καταφέρανε και φέρανε μαζί με άλλες δυνάμεις της αναθωρητικής αριστεράς, καταφέρανε και φέρανε τους Ναζί στην εξουσία της Ουκρανίας. Όπως έτσι κλείσαμε αυτό το φιέρωμά μας στο Φιντελ Κάστρο, ένα φιέρωμα το οποίο σίγουρα θα συνεχιστεί, θα έχει και συνέχεια σίγουρα την Πέμπτη στην Παγκόσμια Γερμανία, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθούμε και την Πέμπτη με τον Φιντελ Κάστρο. Θα κρατήσει αυτό το πράγμα, θα κρατήσει ο θανατός του. Ε, θα έχουμε να λέμε δηλαδή πράγματα. Όπως θα σε υποσχεθήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, θα ταξιδέψουμε από τον Κούβα στην Ουκρανία όπου ένας λαός πολεμάει τον Ιμπεραλισμό και τον Φασισμό με το όπλο στο χέρι. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά με τον Ανδρέα Ζαφύρη από την αντιφασιστική καμπάνια ελεγγύης για την Ουκρανία και τον Ντομπάς ο οποίος θα μας ενημερώσει για την επιχείρηση ξέπλυμα των Ουκρανών Ναζί από την Ουκρανική Πρεσβεία και την ΜΚΟ of Foreign ΑΦΕΡΣ με τη χρηματοδότηση του ΣΟΡΟΣ η οποία έλαβε χώρα στο Δημαρχείο Χολαργού Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν θα έχουμε μια καθυστέρηση στο να έχουμε τον Ανδρέα Τουζαφίρη τηλεφωνικά μαζί μας Κάντε υπομονή 5-7 λεπτά μέχρι να πάει παρά 10 ε, ακούστε μουσική ακούστε τον Πρεζιντέντε από Γκόραν Μπρέκοβιτς λίγη υπομονή μέχρι να έχουμε μαζί μας τον Αντρέα Τζαφίρη να μας μιλήσει για αυτό το οποίο κάνουν οι Ουκρανοί να ζει και οι εθνικιστές και η πρεσβεία τους στην χώρα μας Volúmo que el verano comienza la acción. Siento el βόλιο μου, το está la playa y y el control. presidente, Que se siente, la να No, para de bailar, de bailar. Oh, oh, oh, presidente! Α, Α, α, α, bailar, θα το να το άρω morally και Είστε συντονισμένοι στο πλατεια και είναι το δεύτερο μέρος της σημερινής ειστίας ανομίας και για να έχετε και μια ιδέα για το τι έγινε στο Χουλαρό από την Ουκρανική Πρεσβεία ε, να σας δώσουμε μια ιδέα μέχρι να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί μας ο Αντρέας Ζουζαφύρης και να βγει στον αέρα να μιλήσουμε περιεκτικά για το συγκεκριμένο θέμα Έχουμε να κάνουμε εκεί πέρα με ένα συρφετό Έχουμε να κάνουμε ένα συρφετό Ουκρανών Εθνικιστών Think tanks του Ιδρύωματος Όρος και Διεθνολόγων Μελών σε ειδικές αναλύσεις του ΝΑΤΟ Οι οποίοι κλείστηκαν σαν τα του Στο αμφιθέατρο Μίξο Δωράκης Του Δημαρχείου Χολάργου Παπάγου Η παρέμβαση που κάναμε Απέναντι στο ξέπλυμα των Ναζέ προκάλεσε τις αντιδράσεις των παραπάνω που απέτησαν να φύγουμε από την αίθουσα την ώρα που τους πέτουσαμε στα μούτρα φωτογραφίες από τα πονγκρόμι των Ουκρανών εθνικιστών και Ναζί από την εποχή του Παντέρα μέχρι σήμερα. Ο μέγας διεθνολόγος του ΝΑΤΟ χτυπιόταν σε ένα θεατρικό τελίριο αφού του θύξαμε τους φασίστες φίλους του. Εδώ καλό είναι να ξέρουμε ότι οι Έλληνες αντιφασίστες θα είναι Όποτε και αν τολμήσουν να ξαναβγούν από τις τρύπες τους. Πάμε για ένα ακόμα τραβουλάκι τελευταίο και συνδυόμαστε κατευθείαν μετά με τον Αντρέα τον Ζαφύρη που εσοπίζουμε να είναι σε θέση να μπορεί να βγει στον αέρα. Yeah. Yeah. E questo fiore Λοιπόν φίλοι του Plataea Radio, φτάσαμε και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και όπως σας είπαμε από την κουβά και το θάνατο του μεγάλου Φιντελ Κάστρο πάμε στην Ουκρανία και στο Ντομπάς Μαζί μας έχουμε στο τηλέφωνο τον Αντρέα Τουζαβίρη από την προβουλία Save Donbass Γεια σου Αντρέα Καλησπέρα Πανό ε, Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγα λόγια για την προβουλία Save Donbass να συστηθείτε σε μια μέρη του κόσμου που μπορεί να μην σας ξέρει να ξέρω κόσμος τι πρόκειται. Είναι μια καμπάνια πρωτοβουλία αλληλεγγύης ε, ε, ε, στους λαγούς της Ανατολικής Ουκρανίας που αγωνίζουμε ενάντια στο καταστώς του Κιέβου και, στο, και στην οικραντική επίθεση στην περιοχή. Υπάρχει ένας πόλεμος, εκεί ένα άγνωστο πόλεμο πόλεμος, μεγάλες έντασεις στις χιλιάδες νεκρούς και πρόσφυγες ο οποίος είναι τελώς άγνωσος δεν τα ελληνικά μέσα μας και συνέχει δεν παίζει καθόλου σε συγ ασχολούμαι στην, στην αλληλεγγύη σ'αυτό τον έλεγχο. Ε, πρώτα απ' όλα να μου δούμε κάποια πράγματα για το καθεστώς το οποίο είναι στην Ουκρανία πάνω. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρω ε, αν μια μεγάλη μέρα του κόσμου έχει κατανοήσει πριν την πρόκειται πάνω στην Ουκρανία. Ποιες είναι οι καταβολές αυτού του καθεστώ τους. Θες να μας ενημερώσει λίγο. Πριν από ένα μισθόν στην Ουκρανία έγινε ε, αυτό το οποίο έχει συμβεί σε διάφορα μέλη του πλανή. Οργανώθηκε ένα πραξικό κόπ καθοδυγημένο από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ και ανέπτωσε σε μια νόμιμη εκκληρμένη δημοκρατική κυβέρνηση. Έκτοτε η κυβέρνηση που έπρεπε στο Κίβου η οποία είχε αυτή την ιδιομορφία της σχέσης δάλλοντας Πορτοκαλί Παναθάσεις είχε πολύ ισχυρά νεοφασιστικά στοιχεία νεοαζιστικά στην... ε... στους κύκλους της προχώρησε μια ισχυρά νεοναζιστικά μέτρα και βάση αυτή ξεκίνησαν να ξεχάσουν στην ανατολική περιοχή της χώρας. Οι οποίε κάποια στιγμή φτάσανε σε δεύτερου βαθμού κλιμάκωση. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε δύο αυτόνομα κράτη εκεί πέρα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Δουιάτση και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Λονδίνου. Mm. Τι οποίε δύο λαϊκέ δημοκρατίε δεν έχει αναγνωρίσει κανένα άλλο κράτο, έχουν αυτοανακυρηθεί. Έχουν αυτοανακυρηθεί. Ουσιαστικά όμω από τη στιγμή που συμμετέχουν σε συμφωνίε ε, ε, του Μίντσικ οι οποίε ε, ε, γίνονται μεταξύ Κιέβου και άλλων συμβαλλόμενων μέρων, ουσιαστικά, δηλαδή είναι αναγνωρισμένες, αφού στέλνουν αντιπροσωποίηση και συνομιλούν εισότιμα, ναι, τεπικά δεν είναι. Ξέχαμε mm -hmm. και Παλαιστίνη για δηλαδή, δεκάδες χρόνια, σαν δεν ήταν αναγνωρισμένο, αυτό δεν συμμερισμένο. Και ακόμα τώρα παρατηρητήσει. Τα παρατηρητήσει. Ακόμα mm. και τώρα κράτος παρατηρητήσει, ούτε δηλαδή, η Παλαιστίνη, δεν είναι αναγνωρισμένο ακόμα. Αυτό ναι, ναι, φανταστείτε. Ναι, Πόσο μάλλον αυτό. Αποσυμήθησε το κόσμο και μάλιστα το κόσμο που αγωνίζεται κτλ είναι και αναγορισμένες είναι και έχει κάτι παραπάνω αυτό. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι ναζιστικές καταβολές της σημερινής κυβέρνησης, τα νεοφασιστικά ή και παλαιοφασιστικά κιόλας στοιχεία τα οποία έχει. Ε, γκρεμίζουν αγάλματα βλέπουμε το της Ρώσικης Επανάστασης, ε, βλέπουμε να αναγορεύουν σε εθνικούς ήρες συνεργάτες των Ναζί για εθνικής θέση γενοκτώνους πάντα στην Ουκρανία στο δυτικό τη κομμάτι υπήρχε στη βάση του αντιρωσισμού ο οποίος τάπτιζε την Ρώση και την με την κομμουνιστική ιδεολογία και τον πολισεβικισμό ε, υπήρχε ένα ερώτημα στο κουμέντου το οποίο το είχε εκμεταλλευτεί και ο φασισμός, όχι μόνο ο φασισμός, ε, το Υπάρχει από το 1935 και μετά ξεκινάνε ένοπλε ενέργειες από ομάδες τέτοιες. Στη συνέχεια στη διάρκεια της Γερμανικής κατασκευής εργάζεται ανοιχτά με τους μαζί. Και στη συνέχεια όταν τελειώνει ο δεύτερος κόσμος πόλεμος, ξεκινάνε ανοιχτά με την... το στρατόπεδο του ΝΑΤΟ. Καθοδηγούνται και χρηματοδοτούνται από εκεί. Είναι η συμμορία του Μπαντέρα. Ο Μπαντέρα ήταν ένα από τους ηγέτες και γι' αυτό έχει δώσει το όνομά σε αυτό μέχρι που τελικά δολοφονήθηκε και κινηθώς από τα λιγα όλα αυτά τα χρόνια και λειτουργούσαμε και... Ο Παντέρα ήταν συνεργαζόμενος με τους Ναζί, ήταν σαν να λένε κάτι αντίστολος των ενταγμάτων ασφαλείας. Ουσιαστικά, ε, οι αναλογίες εδώ πέρα είναι λιγά... Ε, υπάρχουν αλλά υπάρχουν και διαφορές, με την γνώμη του ο Παντέρας ε, Έκανε μεγάλο των αλλά και της Είχε χτυπήσει χωριά Μεγάλη χιλιάδες χιλιάδες με τα τάγματα ασφαλείας που στην μου φαίνεται κάτι σαν να συγκρίνει την με τα έγματα της Να καταλάβω. ήταν και χειρότερος από τα ασφαλείας να καταλάβω. Ναι, η Ουκρανία σκοτώθηκαν πάνω από έναν εκατομμύρια ευρώι και σε αυτή τη σφαγή συμμετείχαν οι πατωρίστες αν σκεφτείς πόσες εκατομμύρια πολύ περισσότερα Σλάβοι, Ρωσόφων εκτελέστηκαν και σφαγιάστηκαν στην Ουκρανία και καταλαβαίνεις τη για συγχωρίες ουκείες και Αυτή τη στιγμή τώρα το κόμμα το οποίο κυβερνάει στην Ουκρανία έχει στην άκρο στην Ουκρανία, αυτή τη στιγμή... Ενώ στο δυτικό της θυμήμα το οποίο είναι το... το νόμιμο, ας πούμε, με βάση τη διεθνή κοινότητα. Ναι, το καθεστώς του έβου, ναι. Το καθεστώς του, το καθεστώς του Κύβου, ναι. Ναι, ναι. Ε, το κόμμα το οποίο κυβερνάει... Ε, δεν θα μιλήσω το άρμα του αρχηγού του κόμματος, του πρωθυπουργού, του πρόεδρου. Ε, έχει, έχει και αυτοφασιστικές καταβολές. Ο Κοροσέχο είναι ένα σημείο συμβιβασμό στην πραγματικότητα μεταξύ ΗΠΑ και ΗΠΑ. Ε, ο ίδιο δηλαδή, ω πρόσωπο, θα τα ανακλά αυτό το συμβιβασμό ο οποίο έχει γίνει, γιατί υπήρχαν αντιθέσει και μεταξύ του, μεταξύ ΕΕ ε, και ΗΠΑ, σχετικά με τι εξελίξει στην ε, Ουκρανία, αλλά στο ευρύτερο βλότο εξουσία το οποίο κυβερνά. Και, ε, και γύρω του Φεροσέγκο. υπάρχουν και νεοναζιστικέ οργανώσει. Εξάλλου οι ε, νεοναζιστικέ οργανώσει δεν τι βρούμε μονάχα στην επίσημη πολιτική σκηνή τη Ουκρανίας που έτσι κι αλλιώ υπάρχουν, αλλά τι βρούνε κυρίω και αυτό έχει σημασία και στο μέτωπο το στρατιωτικό, γιατί στον πόλεμο που διεξάγει στην Ανατολική Ουκρανία λειτουργούν τα ζεστικά τάγματα όπω το ΛΒΟΦ, ε, όπω το ΛΒΟΦ κτλ. στο ΑΖΟΦ κτλ. Τα ζεστικά τάγματα τα οποία ε, ε, δεν για τα διολογία να σε τι κάνει και σε πράγματα πρακτικής και σημαντικότερα. Δηλαδή ευθύνονται για μαζικές φαγές, για ε, τάφους μαζικούς, εκτελέσεις μαζικές, διασμοί, τα λοιπά και τα λοιπά. Ε, έχουν βρεθεί άπειροι τάφοι και πρόσωπα και συνεχώς βρίσκονται. Δηλαδή με θύματα που έχουν εκτελεστεί μαζικά από τα τάγματα. Είναι οι ίδιοι που δολοφόνησαν πρόσωπατα και τον αντάκριτο το MotoRola, έτσι, το τάγμα αυτό που μας ανέφερες, τα τάγματα αυτά που μας ανέφ ε, από ό,τι ξέρω από αυτό που λένε τώρα στον Τοντμιάτσκ, μια τέτοια ομάδα έχει λάβει την ευθύνη για την τηλεφωνία του Νιού. Ε, έτσι κι ήταν επικεφαλής στο πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια, ας Ναι. ...και. Ε, να πάμε και στην εκδήλωση που έγινε, έλαβε χώρα στο Κολαγό, στο αμφιθέατρο Μίξτο δοράκη και είναι μια ηρωνία για αυτό το πράγμα. Δεν σεβάστηκαν καν και τίποτα γέλας. Ε, πώς την έμαθες ε, και πού, κάτι, πού κινήθηκε να πούμε τι, ποια ήταν η βασική ιδέα αυτής της εκδήλωσης ποιοι το διοργανώσανε και ποια είναι η θεματολογία της Μέχρι και πριν 6 μήνες ας το πούμε έτσι γενικά στη χώρα μας σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπήρχε δημόσια εμφάνιση ε, σε τίποτα πολιτικό ή οποιοδήποτε άλλο των συλλογικοτήτων τα οποία υπεράσπιζαν το ΜΑΙΝΤΑΝ ή το καθεστώ του Κίεβου. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και αυτό οφείλεται κυρίως στην παρουσία και στην δράση του αντιπασιστικού κινήματος στην χώρα μας που δεν εφαίρεψε, δεν άφησε χώρο ε, σε τέτοιου είδου ε, Όχι ότι δεν γίνανε προσπάθειες, γίνανε προσπάθειες απλά δεν... Από όταν όμως ήρθε ο νέο καζευτής των νέων πολιτών στο χώρο μα, ο οποίο ήταν στο Κύβο, υπηρετούσε όταν έγινε το κομματιντάνκι με από του βασικούς ανθρώπους που το οργάνωσαν που έπαιξαν ρόλο στην, ε, στην οργάνωσή του και στην εκτέλεσή του είδαμε μία ένταση ε, σε αυτό το πλείο των εκδηλώσεων ξεκίνησε μία προσπάθεια να κάποιε εκδηλώσει σε πολιτιστικό επίπεδο, προβολή των Ιωνιών κλπ. τον Ιούνιο τις οποίες πάλι το αντιπαστικό κίνημα μαθαίωσε Έγινε μια προσπάθεια να γίνει μια συγκέντρωση στην Ρωσική Πρεσβεία ε, και αυτό παλαιοματεώθηκε. Ε, στη συνέχεια αυτή η συγκέντρωση μεταφέρθηκε στο καθένα συντάγματο, ε, και έγινε την ημέρα που ήταν η ημέρα δολοφονίας του Μπαντέρα. Ήταν το War, δηλαδή τον Μπόρ, τον του Βεργανών, βασικό σύγχρονο σύγχρονο είναι «Πούτιν Γόρο», δηλαδή το «Πούτιν Γόρο» του Βερβανόνου, το βασικό τη πλαίσιο τον Βερβανόνου Πούτιν και υπάρχει και το φαστικό κίνημα έκανε τη συγκέντρωση για τη συντάγματο, μαζική και πολύ επιτυχημένη. Και τώρα είναι μια επιπλέον, πώς θα γίνει τώρα, πιο αναπαθισμένη, α το πούμε έτσι. Αναπαθισμένη γιατί εδώ πέρα συμμετείχε επίσημα και η Ουκρανική Πρεσβεία και η Πρεσβεία τη Γεωργία, αλλά συμμετείχαν και για πρώτη φορά από πλευρά Ουκρανία οι συγκητέ. Ε, και μάλιστα από μια μοίρα ε, πολύ ισχυρή στην ε, Ουκρανία η δηλαδή οποία είναι ε, ο βασικό τη στόχος είναι να προπαραγγείλει τον Μαϊντάν στο εξωτερικό. Οπότε είχαν τρει ομιλητέ από αυτή την οργάνωση και ε, οι ε, δύο πρεσβείες. Όπως είναι μια πολύ υψηλά αναβαθμισμένη η οργάνωση. Συμμετείχε από την. Ε, από τη Μαϊντάνα ο Φοφόρυνα Αφέρσης από την Ουκρανία ο Αλέξανδρος Χάρα, ε, ο Βιγένιος Ροκίτσκι ή ολενα Λένα Προκοπένκο. Ε, Προβλήθηκε και ένα ντουκιμαντέρ, ο οποίος υποτίθεται το διαφορούς τους Έλληνες της Αζωτικής. Ε, θα πούμε και γι' αυτό τους χωριστά, γιατί έχει ενδιαφέρον τον ενδιαφέρον αυτό. Και... Σ' αυτήν την... Σε αυτήν την εμερήδα υπήρχε μια παρέμβαση από αντιφασίστε Έλληνες, που η οποία όμως να κάνει και τον παντέρ, και το όλο του ασούμα, και το πώς καθώς, ο νέας, η Μάφη το καθιστώ ενίσχυε, δημοκρατικό κλπ. Λοιπόν, να γνωρίζει από τους πλέον διαδόχους και πολέμους για του αλλά και σε σχέση με την τη μαζιστική πλευρά του καθώς. Και υπήρχε και από τη διαβάζω του Δήμου Χολαδόγου Μπαπάγου, του ίδιου του δημάρχου του κ. Αποστολόπουλου. Ναι, ε, δυστυχώς ε, για λόγους του Μακάρου καταβλάβουμε, ειδικά αν σκεπτούμε το πόσο εχθρυπώ είναι από το κατεσταθένι στο λιγικό του υγείου πέρα, όταν λέμε εχθρυπού, ίσως, ε, δεν, δεν μπορούμε δυσιο, να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή όπως απλά το διδάσκονται η γλώσσα η ελληνική η κυβέρνα νό, αλλά είχε υπογορευτεί ότι είχε υπογορευτεί και ιδιωτική κυβέρνηση Απαγορεύ... δηλαδή, το καθεστώς του... Στο κομμάτι της Ουκρανίας που ελέγχει το καθεστώς του Κιεβού ναι. απαγορεύονται να μιλούνται Εναι. τα ελληνικά Εναι. και άλλες γλώσσες ε, και Εναι. τα αρρώστικα νομίζω Το καθεστώς του Κιεβού τα απαγόρευση των Το Ακόμα και οι ίδιοι μιλάνε Ουκρανικά. Δηλαδή η πλειοψηφία των αστυνομικών του καθεστώτο, ακόμα και ο Ουκρανό, που δεν μιλάει Ουκρανικά. Μιλάνε Ρώσικα. Βέβαια αυτό είναι δικό του θέμα και α το λύσουν με τη δική του συνείδηση και με το δικό. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ελληνικέ γλώσσες που μιλήνουν εκεί πέρα, αφορά και εμά και νομίζω ότι είναι ένας ένας επιπλέον λόγος που στη χώρα μα. Μια χώρα που η οποία είναι Άτω, δεν γίνεται ο αυτή τη τραγούδια στην και για πάνω από τα Οι οποίοι είναι και από το ελληνικό κράτος. πρεσβεία δεν έχουν σίγουρα Υπάρχει Υπάρχει στην το οποίο όμως α, θα ήθελα να των Ελλήνων που έχουν την πλευρά τη φυλακή, μου και κολυμμένη πλέον η ελληνική κυβέρνηση δεν το αναγνωρίζει καν την ύπαρξη του, δεν καμία επαφή με τη χώρα του. Εδώ δεν μπορούν να έχουν καμία επαφή με το όλο με Ενώ ήταν κάτι ήταν εδώ για την κυβέρνηση να τους δώσει μια ρόλο, άτορη, να και δεν να έρθουν εδώ πέρα και τα Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει κανή απαθή, και δεν μιλάμε για το οικονομικό ή για το πολιτικό επίπεδο ή το ανθρωπιστικό, ούτε καν στο επίπεδο του ηθικού. Που είναι και πολύ σημαντικό για του ανθρώπου, όταν εμεί το είχαμε επισκεφτεί τον προηγούμενο μήνα, τον προηγούμενο μήνα τη Γονιάτση και στον Τζέντ, το μεγάλο του παράπονο για την μητέρα πατρίδα ήταν ακριβώ αυτό. Όχι ότι ούτε το οικονομικό, ούτε το ανθρωπιστικό, ούτε καθαρά ποιητικό. Μα αισθάνονται ότι ζουν μέσα σε μια πόλη και η πατρίδα του. Αδιαφορεί γιατί δεν του αγνοεί κανεί δεν του αφήνει να γίνει στην ύπαρξή του. Και να πούμε ότι υπάρχουν mm. και Έλληνες οι οποίοι πολεμάται το καθεστώ mm. του Κεεύγου, έτσι. Οι Ελλάδες οι οποίες βρίσκονται στις λαϊκές πολιτευθυλακές είναι από τι ε, πιο ισχυρές α το πούμε έτσι εθνικές ομάδες και η Ανατολική Ουκρανία όπως και γενικά όλες οι πρώτες Ουκρανικές περιοχές. Ήταν εξορισμού πολυεθνικές κοινωνίες. Όχι με την άξια πολεθνικότητα που προφανώ όπω την κατανόησε η Δύση οι Ιδρωνοί Αναλυτέ, ήταν όμω πολυεθνικέ κοινωνίε, οι οποίε κοινότητε τα λοιπά είχαν μάθει να συνδεούν και πριν από την πρώτη μεταναστευτική μετάβαση και μετά να τα χωριάνε, να ένα δίπλα σκάλερμα, να γίνουν τη γάμη, να επικοινωνούν πολιτιστικά, κοινωνικά κτλ. Ε, το ελληνικό στοιχείο λοιπόν στην ετορική προμήθεια ήταν αυτό το οποίο κυρίως μαζικά τη. Ε, Υπάρχουν, Έλληνες, και πάρεμα, το Σπάρτα, το Ματορόλα, Υπάρχουν και οι φυλακέ, ακόμα και στο επάγγελμα του Σπάρτα, του Μοτορόλα που δολοφονήθηκε όπω είπατε και στι πρόσφατε. Υπάρχουν και όπλα, οι γηγενεί, οι αρχηγοί δηλαδή Έλληνε, και βεβαίω έχουμε και νεκρού από την ε, ε, ελληνική κοινότητα. Ε, ε, ε, στη γνωστή περίπτωση είναι η Φάνια Μποσέ, δημοσιογράφο που είχε πολεμήσει και παραπάνω τη ελληνική, και παρόλη τη δολοφονία και το υποχαμέτρου. Εδώ στη χώρα μας δεν έγινε απολύτως, απολύτως τίποτα. Παρόλο που η οικογενειά τους ζει και τα ταιριά των μεγάλων μας. Ναι, δεν αναφέρθηκε καν. Δεν αναφέρθηκε καλά ούτε από μέσα, αλλά προφανώς ούτε καν υπήρξε μια από την ελληνική πελευρά των πολλή εξωτερικών κάτι. Βέβαια δεν, δεν okay. επήχε. Είχε από... γίνει αν είχε αντίστοιχα να έχουν ανακροσθεί και στην είχε σκοτωθεί ένας δημοζογράφος στην Μπαγοράτη ή στη Δαμασκώ σήμερα. Μάλιστα, ε, να πούμε το, αυτό το Thick Tank, το οποίο μας ανέφερες, πώς λέγεται, «Mindan foreign», κάπως έτσι, Ναι, ε, «Mindan foreign affairs». Έχει κάποια σχέση με το ίδρυμα Σόρος. Είναι καταφερματοδότηση από, από το ίδρυμα Open Society και του συγκεκριμένου Ιδρύματος και τον προσπαθείο που είχαν γίνει για να γίνει εδώ πέρα ε, αυτό το πολιτιστικό κοινοτογραφικό αφιέρευμα Οκρανική εισαγωγική εξέγξη. Το εισαγωγικά παρέμεινα στην Ουκρανική. Έχω χρησιμοποιηθεί από το... ε, από Δεν Δεν κάτι που ε, το ακριβού εξάλλου νομίζω. είναι κάποιο θεωρώ ότι. Τώρα, όσον αφορά τον... το οποίο μας τον του εθνικό ήρωα που πάνε να τον Ουκρανών, θύμισά μου το όνομα του τον. Το Παντέρα είχαμε και ένα αστείο περιστατικό στο... στην κατηδιάρχεια της εκδήλωσης αυτής και του Σαματά ο οποίος προκλήθηκε όπου γυρνάει ένας στη... από την Ουκρανία ένας Ουκρανός από τους ομιλητές και γυρνάει και λέει ότι έτσι είναι για κάποιους είναι ήρωες, για άλλους λέει είναι σφάχτες όπως και ο δικός σας λέει ο είναι σφάχτης λέει για κάποιους ε, παραλήγο να τον παρουσιάσουν δηλαδή και σαν συνεργάτου των το Αζί τον δικό μας εθνικό ήρωα ο, Αυτό το είπε ο ο χάρα. Ναι. Ο οποίο μάλιστα δουλεύει δηλαδή και είναι και ελληνική καταγωγή. Φανταστείτε δηλαδή πόσο καλά γνωρίζει την ελληνική ιστορία όταν το επιχείρημά του ήταν Πώς γίνεται στην Ελλάδα να στείλει Μαγδριάτα στο κολοκτέρνιο του, ο κολοκτέρνιο στα πλήρε. Mm -hmm. Άρα δηλαδή και το ιστορικό επίπεδο, επίπεδο σε αλλά και κατά πόσο κατάγευε την ελληνική κοινότητα και ήταν και, ένας, και ήταν και ο κύριος Δρούγος, ο διεθνολόγος, ο οποίος συστήνεται και ως αναλυτής ζητημάτων επί του ΝΑΤΟ. Mm -hmm. ε, ο οποίος μάλιστα ιστερίας κι ολές για το φασιστικό του τρόπου το να γίνει παρέμβαση, θεώρησε την παρέμβαση φασιστική εκείνη τη στιγμή. Ενώ ξέπλαινε τους ΝΑΖΕ, θεώρησε το ότι είναι φασιστική μια παρέμβαση ενάντια στο ξέπλυμα των Ναζί. Όσο μας κλείσουμε λίγα ακόμα στοιχεία ε, πρώτα απ' όλα για το ελληνικό στοιχείο στις... της Ουκρανίας ε, το οποίο είναι από τα αρχαία, από τα πολύ παλιά εθνικά στοιχεία στην περιοχή και για τους νεκρούς. Δηλαδή αν υπάρχει ένας υπολογισμός πόσους νεκρούς μετράμε σε αυτόν τον πόλεμο που κάνουν η μεγάλη ο ευρωεθνικός άξονας πάνω στο... στην Ουκρανία. Ε, καταλαβαίνετε ότι ε, όταν είχαμε επισκεφθεί πρόσφατα τον Δενέζ είχαμε ζητήσει να δούμε μια, αν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό αλλά όπως καταλαβαίνετε ενώ είναι πάρα πολύ πρόθυνοι να μας βοηθήσουν καταλαβαίνετε ότι είναι μια, ε, ένας μηχανισμός ο οποίος σε μπόλυμη κατάσταση ο κρατικός μηχανισμός εκεί των μερικών δημοκρατιών και στο πλήσιο των εργασίων των, των εργασιών που έχουν να κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να καταστεί ότι είναι από τα πρώτα στην ελάχισή του. Ενώ και οι ίδιοι καταλαβαίνουν και την σημασία του να έχουμε τέτοια στοιχεία εδώ στη χώρα του κλπ. Καταλαβαίνουν όμω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα να ασχοληθούν. Φαντάζομαι πολύ σύντομα να υπάρξει ειρήνη σε την περιοχή και στο ευχόμαστε όλοι αυτό και μετά στη συνέχεια να μπορέσει να γίνει και μια πιο ολοκληρωμένη αποτίμηση των απολύων ε, που αυτή τη στιγμή είναι κάτι πολύ δύσκολο να, να γίνει. Μονάχα περιστοσιακά μπορούμε να. Ακόμα και τέτοια περιστατικά όπω πέρυσι που είχε χτυπηθεί ένα ελληνικό χωριό στη διάρκεια μια ιδεία και είχαν σκοτωθεί 7 άτομα ταυτόχρονα από την νοοτροπία, την κηδεία δηλαδή. Τέτοια περιστατικά μπορούν να γίνονται έτσι πιο γνωστά, αλλά και ξαναλέω πω για στατιστικά και περιπληρέστατα στοιχεία είναι πολύ δύσκολα αυτή στιγμή με βάση ότι είναι μια εμπόλεμη κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Και τώρα το ελληνικό στοιχείο εκεί πάνω. Δηλαδή μιλάμε για. Ουσιαστικά δεν μπορώ να καταλάβω πολλοί ίσως Έλληνες το πόσο πλούσιο είναι το ελληνικό στοιχείο αλλά μιλάμε για την Οδυσσό, την χώρα της Οδυσσού, την χώρα της Φιλικής Εταιρέας. Μιλάμε για 100.000 άτομα. Ως Ως Ρησιδικά τοποκανική κυριαρχία, και η Μαριούπολη, δύο λιμάνια δηλαδή, αλλά πάρα πολλά χωριά είναι. Αυτή είναι ολόευτερα και ανεξάρτητα. Απολαμβάνω όλα τα το δικαιώματά τους μέσα στα πλαίσια των λαϊκών δημοκρατιών, έχουν δικαίωμα να διδάσκονται τη γλώσσα τους, τη γλώσσα τους είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας, είναι γλώσσα που διδάσκεται προαιρετικά στα σχολεία, όπως τώρα πλέον διδάσκεται τα ελληνικά γλώσσα εξαγγλώσεις και στην Ρωσική Ομοσπονδία, Αυτό υπήρχε πριν, ε, γίνει στην Ρωσική Ομοσπονδία, υπήρχε και στις λαϊκές δημοκρατίες, και το Λουκάνικα, δηλαδή στα σχολεία, είναι γλώσσα προαιρετική που μπορούν να διδάσκονται και ρωσόφρονοι, <σχολεύτερο> <σχολεύτερο> έτσι <σχολεύτερο> <σχολεύτερο> Τι άλλε κοινότητε, δεν είναι μόνο αγαροσόφωνο και δημοφιλή, αλλά και άλλε κοινότητε, μπορούν να επιλέξουν το μάθημα των ελληνικών. όλα αυτά χωρί οποιαδήποτε συμμετοχή, βοήθεια Ό,τι γίνεται αυτό γίνεται ε, από τα που ξανά μια πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική. Γι' αυτό και έχουν ξεκινήσει και μια καμπάνια να ένα σχολείο για του Έλληνε εκεί με την βοήθεια ε, είναι κάτι που το ζητάει η ελληνική κοινότητα εκεί, το έχει ανάγκη, το χρειάζεται. Και την άλλη μέρα θα μείγουν για αυτό το σκοπό, πάμε. Η υπουργός Παιδεία είναι Ελληνίδα, τον το περιχώρη εκεί πέρα, τον ανεξάρτητο. Είναι ελληνική καταγωγή, δεν είναι. Μhm. Mm το... Ιδιαίτερα εμπιστοποιημένη γύρω από αυτά τα ζητήματα. Στην πλειοψηφία, παρόλο που είναι όμω ελληνική καταγωγή, ε... καταλαβαίνετε και εσεί, α πούμε, ότι ποιος δεν κάνει κάποια εξαίρεση για το. Ελληνικό στοιχείο. Mm -hmm. Ωραία. Ε, Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σου. Ε, ελπίζω και το κοινό μα εδώ πέρα να ενημερώθηκε όσο μπορεί, γιατί τώρα είναι ένας πόλεπος που μένεται χρόνια και εντάξει μια παρέμβαση όσο να είναι δεν γίνεται να συζητήσουν τα πάντα. Τι συμβαίνει εκεί πάνω, νομίζω να πήρε μια γεύση για το τι συμβαίνει εκεί πάνω και τις προσπάθειες που κάνει η πρεσβεία τους και διαφορετικέ κλινικέ στη χώρα μας να τους ξεπλύνει, να ξεπλύνε τους ναζείε. Σε ευχαριστούμε για την παρεμβασή σου. Μα σα καλά να μην σε ευχαριστούμε γιατί οποιαδήποτε βήμα δίνεται σε μια κινητοποίηση αυτού των γεγονότων. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό που είναι το πιο σημαντικό το δηλαδή λέμε είναι αυτό που σημαίνει ότι συμμετείχε ένα περίπτωμα που βλέπουμε σε αποσπασμένο γεγονό. Ξέρουμε αυτό που συμβαίνει στη χώρα μα. Στην πραγματικότητα υπάρχει ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο. Στην κοινή Ανατολική Ουκρανία περνάει από τη Μαύρη Θάλασσα, από το Αιγαίο, την Κύπρο και φτάνει στη Συρία. Και μέσα σε όλο αυτό το μαύρο μέτωπο ε, βρισκόμαστε και εμεί ενταγμένοι. Είναι ένα πολεμικό μέτωπο το οποίο σε οποιαδήποτε σημεία αυτού του άξου μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να υπάρξει ανάπτυξη, για οποιοδήποτε λόγο, με οποιαδήποτε αφορμή. Αυτή τη στιγμή ουδέως, η βρίσκεται στη Συρία και στην Ανατολική Ουκρανία, αλλά κανεί δεν μπορεί αποκλείσει. Διότι μπορεί να συνήκει στην επίκαιρη με μπλεκάνη τη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου, με τη χώρα μα, αυτή τη στιγμή, να έχει χάσει τα κερδικά τη δικαιώματα στο Αιγαίο, που έχει μετατραπεί σε μια ανατολική λίμνη. Και ότι αυτό συνεπάγεται για την εμπλοκή, πιθανή εμπλοκή τη χώρα μα σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικό μα, σε καμία περίπτωση, δεν μα ανήκει και μονάχα δεινά έχει να πέσει στον ελληνικό λαό ήδη η παρουσία του Ουκρανού πρέσβη του Μαϊντάν, της εξέδευσης του Μαϊντάν εδώ στην Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί ανησυχίες. Ναι, ναι, ναι, σίγουρα. Ωραία σα ευχαριστούμε, Καλή σου συνέχεια. Καλό βράδυ, να είστε καλό. Γεια σου, καλό βράδυ. Καλή, καλή επιτυχία, να καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Αντρέσος Ζαφίλης από την αντιφασιστική καμπάνια ελληλεγγύης της Save Donbass, ο οποίος μας ενημέρωσε για oh, την κατάσταση που επικρατεί πάνω στην Ουκρανία, τον πόλεμο που ξεκίνησε ο ευρωατλαντικός άξονας εκεί πάνω, ε, τους Έλληνες της Ουκρανίας, οι οποίοι ζουν παρατημένοι ε, από το ελληνικό κράτος, παρότι το ελληνικό στοιχείο είναι πολύ πλούσιο, Μιλάμε για, την, για πολλές χιλιάδες Έλληνες, μιλάμε για την χώρα της που γεννήθηκε, στην οποία ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία ε, και μας ενημέρωσε επίσης για τις προσπάθειες τις οποίες κάνει τον τελευταίο καιρό η φίλη του κρανικού καθεστώτος, του φιλοναζιστικού κρανικού καθεστώτος και η Ουκρανική Πρεσβεία με τη συνδρομή διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, χαμηδοτούμενων από το ίδρυμα Open Society του George Soros τις προσπάθειες οι οποίες κάνουν και εδώ στη χώρα μας να ξεπλύνουν τους ναζί να κάνω το άσπρο μαύρο και να παρουσιάσουν, αν θέλετε κιόλα, έναν πόλεμο στα στενά πλαίσια ε, μεταξύ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία αφαιρώντα από τον πόλεμο αυτό τα άλλα του χαρακτηριστικά όπω είναι η γέννηση του ναζισμού, η στήριξη του ναζισμού ε, και όχι μόνο του νεοναζισμού αλλά και του παλαιοναζισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κρατήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των ΗΠΑ, αλλά και η ανάπτυξη του άλλου δρόμου. Του αγωνιστικού δρόμου Του αντιφασιστικού ή αγώνα Στον Τομπάς και σε άλλες περιοχές Της ανατολικής Ουκρανίας Οι οποίες απολαμβάνουν σε συνθήκες πολέμου ε, Την ανεξαρτησία τους Ή μάλλον τον αγώνα για την ανεξαρτησία τους Ξέρετε να αστείο Ήμουνα στην παρέμβαση εκείνη Η οποία έγινε στο Χολαργό Είναι αστείο ότι μια φίλη του Ουκρανή Φίλη του Ουκρανικού καθεστώτος Δείχνοντάς μου την, το χάρτη της Ουκρανίας Που ήταν βαμμένο στα χρώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μου είπε ότι παλεύουμε για την ανεξαρτησία μας και όταν εγώ τη ρώτησα ανεξαρτησία στα πλαίσια τη ΕΕ πώ, δηλαδή την ένταξή σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση παλεύεται, τη λέει ναι, έτσι λέει τη βλέπουμε, έτσι λέει θα έρθει η ανεξαρτησία μα μπαίνοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορείτε να καταλάβετε με την προπαγάνδα του και εντό τη Ουκρανία ο Ευρωατλαντικό άξονα, ΗΠΑ και η ΕΕ, τι έχουν δημιουργήσει και τι, πώς να το πω, στρέβλωση. Στρέβλωση και στα μυαλά και των ίδιων των Ουκρανών, ε, οι οποίοι μπορεί πολλοί από αυτού να είναι και πάπου προ πάπου, θηνικιστέ στο κάτω-κάτω να μην χαρακτηρίζουν καν την προπαγάνδα τη Δύση, ε, να είχαν την παλιά γνήσια προπαγάνδα των παππούδων του από τι εποχέ των ταγμάτων ασφαλεία, των Ουκρανικών ταγμάτων ασφαλεία, που όπω μα ενημέρωσε ο Αντρέα Ζαφίρη, ήταν πολύ πιο δολοφονικά συγκριτικά με τα δικά μα. Μάλιστα, μα είπε ότι τα δικά μα μοιάζουν με παιδική χαρά μπροστά στα τάγματα ασφαλεία των Ουκρανών ναζί. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο και τη σημερινή αστυνομία. Ήταν μεγάλη η σημερινή αστυνομία και ήταν μεγάλη επειδή ακριβώ προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε τον θάνατο του μεγάλου Κουβανού επαναστάτη του ηγέτη τη Κουβανική Επανάσταση Φιντελ Κάστρο με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δεν το κάναμε τυχαία, δεν το κάναμε απλά για να χωρέσουμε ε, δύο εκπομπέ σε μία. Δεν ήταν αυτό ο σκοπό μα. Σκοπό μα ήταν να δείξουμε το ότι. Ο αγώνα συνεχίζεται. Ο δρόμο που έδειξαν κάποτε άλλε χώρε μεταξύ αυτών και η Κούβα και οι της όπως ο Κάστρο, είναι δρόμο ο οποίο συνεχίζεται και συνεχίζεται. Πρέπει να τον δούμε και στον αντιφασιστικό αντιπεριστατικό αγώνα του Ντομπά. Άλλωστε, η ενδεικτική φωτογραφία με τους αντάρτε της Ανατολικής Ουκρανίας οι οποίοι φωτογραφίζονται με την αφίσα του κομμαντάντε Τζεκεβάρα Βάρα στέλνοντα του αγωνιστικού του για τα γενέθλια την επέτειο γενεθλίων ή θανάτου αν θυμάμαι καλά δεν θυμάμαι ε, του κομμαντάντα Γκεβάρα Θέλοντα να πούμε το ότι ο αγώνας για, να, για την πατρίδα σου για, για τη λεύτερη μπεζούλα σου το ελεύθερο τόπο σου είναι ο αγώνας να απελευθερώσει ακριβώς το κομμάτι εκείνο της ανθρωπότητας το οποίο σου έλαχε να γεννηθείς να μεγαλώσεις, να αγαπήσει γνωστού, φίλους, αδέρφια, συγγενείς τα πάντα ε, δηλαδή να δώσουμε δηλαδή ένα διεθνιστικό μήνυμα στον πατριτικό αγώνα, αντιπεριλιστικό αγώνα τον οποίο διεξάγουν και διεξήγαγε η Κούβα και σήμερα διεξάγει ε, το Λομπάς, η Ανατολική Ουκρανία. Κάπως θα τις πιθάνουμε στο τέλος της σημερινής εστιαστανομίας. Ε, να πούμε ότι θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη η οποία θα μας έρθει στις 7 η ώρα σε μία παξηγερμανικά. Γερμάνικα και να και παραστικά στον Νίκο του Αργυρίου ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει εκπομπή την προηγούμενη ώρα Υπέραστικά ε, στον Νίκο καλή συνέχεια στους ακροατές του πλατεία Ρέντιο Μην είναι συντονισμένοι Γεια σας Επιτρέπεται η σύλληψης και φυλάκισης παντός προσώπου ανευτηρήσεως ή ασδήποτε διατυπώσεως ή τη ανεφεντάλματος της αρμοδίας αρχής και χωρίς να συντρέχει αυτόφορος κατάληψης. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγένρωσης με κλειστό χώρο ή εν Πάσα τη άφτι θα διαλύεται δια των όπλων. Μέχρι νεωτέρας διαταγής απαγορεύεται η κυκλοφορία εις τα σωδούς, της πόλεως πάσης φύσεως οχημάτων και πεζών. Οι εξελφώντες εις να επανέλθουν αμέσως εις τα Υπόψιν ότι μετά την δίση του ηλίου, βάσκη κυκλοφορών εις τα σωδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησεων.